Έλα, αναποστολή. Θέλω να σου πω, ευκέσει και τέτοια αλλά δεν μου πάει η καρδιά. Τι ευκέχεται. Τι ευχέβαιε, παιδί μου, τόσο θανατικό γύρο έχει ευκέ. Έχει αυτό λέω, αυτό λέω, δεν μου πάει. Πρέσε η αποστολή ένα σχόλιο γρήγορο και σε κλίμα. Επειδή μια κοινού από προϊόνσε διάφορα site, ίδη λέει ότι τον άνθρωπο που πνίξαν χθε, που δολοποίησαν χθε το βράδυ, ότι τελικά λέει είχε εισιτήριο και αυτό για κάποιο λόγο είναι ίδια α πούμε και σημαντική. Λε, και αν δεν είχε εισιτήριο. Αν δεν είχε εισιτήριο έχει, φίλε μου, λυπάμαι πολύ, καλό κάνανε. Το σφάλμα του είναι που δεν σε βάσκαν τον πελάτη. Τι σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Ακριβώ. Τα βλέπουμε, παιδί μου, διαχέονται. Ε, η χώρα ε, δεν ε, βρωμάει ε, μόνη τη. Η χώρα βρωμάει από το κεφάλι, είναι σαν το ψάρι. Όταν σκοτώνονται, καίγονται 26 άνθρωποι στη δαδιά και επειδή είναι μετανάστε, δεν γίνεται η κουβέντα. Ε, 500 ναι. άνθρωποι στην πύλο στο καράβι που βοήθησε και το λιμενικό να γύρει το καράβι. Ισχύει. Όταν αυτό περνάει σε καθημερινότητα, τι συζητάμε. Πώ να μην πάει στον κάθε ηλίθιο, α πούμε, στη χαμηλή βαθμίδα. Ε, Όταν σου περνάει σε κανονικότητα αυτό από την κυβέρνηση. Ναι, ρε, θε, αποστολή, ναι, αλλά κάθεται ένα δημοσιογράφο.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 Σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρυνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρυνούν για αυτού που πήγαν να κάνουν τη δουλειά του, να φέρνουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται ε, κατηγορούμενοι για δολοφονία. Ε, μάνετο. Ε, Πρέπει να επέμβει ένα εγγελέα και αυτά που είπε ο Βαβιτσιώτη, όλα λαπιαίο εγγελέα θα το κάνει, και για το συγκεκριμένο, ο οποίο είναι και ύπαρχο από ό,τι άκουσα, δηλαδή είναι αξιωματικό. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο κόσμο τα σκατά έχουν μεγαλύτερη αξία από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί αυτό δεν έχει αξία, έχει τιμή. τιμή, Δηλαδή, πώ το κτονίζει ένα κιλό πατάτε. Και στο κάτω-κάτω, να πω κάτι. Για αυτού που λένε ότι δεν έχει εισιτήριο, θα βγάζε μέσα εισιτήριο, ρε Μαλά. Κάτι το λε αυτό. Αυτό είναι το θέμα, δεν Θα συζητήσουμε αν είχε ή όχι. Όχι, αυτόν που το λέει. Για που λένε ότι δεν είχε εισιτήριο και που πήγαινε, θα βγάζε μέσα. Σε πειράξε ότι δεν είχε εισιτήριο. Δηλαδή, όποιο δεν έχει εισιτήριο, το πετάμε στα θάλασσα. Αγάπη μου, όταν σε έχει αγκαλιάσει ο χαδελφισμό και εν τέλει ο φασισμό, θα βρει τι δικαιολογίε σου για να κοιμηθεί ήσυχα. Δυστυχώ, δυστυχώ. Δικαιολογίε να σου πω κάτι, μπορεί και να μην του ενδιαφέρει κιόλα. Δηλαδή, αυτέ οι δικαιολογίε που λέτε εκεί, είναι για κάποιον που έχει συνείδηση. Δηλαδή, αυτό δεν τον νοιάζει, έτσι είναι. Έτσι γεννήθηκε. Δεν έγινε έτσι γιατί ο χαρακτήρα του ανθρώπου, ό,τι και να περάσει, είναι αυτό που είναι. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρα. Καταλάβετε λοιπόν τώρα για τι φωτιέ. Επειδή το σχέδιο, γιατί λέει ο Μητροτάκη ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ σχεδιασμό για την αντιπηρική περίοδο. Το βλέπουμε το σχέδιο που έχετε. Καταρχήν, ήσουν στα χέρια τη δορυφόρου. Έχουν έχουνε... ανθρώπου που μπορούν να κάνουν περιπολίες με στα δάση. Δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά. Γιατί, όπω ξέρουμε όλοι, αν δεν το ξέρουμε να το ακούσουμε, το μάθουμε, Γιατί το φωνάζουμε χρόνια. Το πάνε στι φαγέ είναι η πρόληψη. Να μην πάρει. Άμα πάρει χαιρετίσματα. Εδώ στη μονίκλη στέλνει στη φυλή. Εγώ κάηκα εδώ πέρα. Έχει το βουνό απέναντι και πίσω μου. Και το σπίτι 30 μέτρα από το σπίτι. Εκεί ο δρόμο υπάρχει περιπολικό. Πώ θα πιάσει η φαρτιά στη μονοκλειστό κάτω στο ρέμα τη μπουρα. Με του μπάρτυρε από πάνω. Τι κάνουν οι αστυνομικοί εκεί. Και όχι μόνο εκεί. Παντού έχουν τόσο μέσα στη διάθεσή του και δεν χρησιμοποίησαν τίποτα από αυτά τα μέσα. Εδώ υπάρχει δότο. Αλλά ποιο θα του δικάσει, ρε φίλε. Ο λαό πότε σε τέσσερα χρόνια έπρεπε να είναι γεμάτο ο δρόμο. Να έχει βγει ο κόσμο στου δρόμου. Αποστολή, γεια σου! Γεια! Yeah. Αλβανοκουνούμαλου εδώ! Έλα Αλβανοκουνούμαλε! Τι κάνει? Καλά! Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο! Μπράβο, καλώ όρισε! Ευχαριστώ πολύ, σα ακούω πάντα! Τι θες τώρα! Τι να θέλω! Ελπίζω αυτοί 41% να κοιμούνται ήσυχοι τώρα! ήσυχοι! Όσο ξεστοκάρουμε στην κοινωνία, είναι ήσυχοι αυτοί! Yeah, μπράβο, μπράβο να κοιμούνται ήσυχοι! Άλλο κακό να μην μα βρει, άκουσα και το θύμιο που είπε για τον Που είχε μαζέψει τα παιδιά από τον Εύρω πάνω, γιατί αλβάνο ήταν. Κοιμόμαστε μια βόλτα από τη χειλή μέχρι σκοπό βολή. Έχω φορτώσει 25 κομμάτια. Βρέπομαι και λέω ότι έχουμε κοντή μνήμη, γιατί ξεχάσαμε από πού ήρθαμε και πώ ήρθαμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα: η μνήμη.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 Μόνο έτσι ίσω καταλάβουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια, λόγια, λόγια. Μην αγχώνεσαι. Θα κουκουλωθεί. Ε. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να είσαι αντίστοιχο. Θα κουκουλωθεί όπω πρέπει. Θα μπει μπροστά η εταιρεία. Όπω είδε ήδη ε. κατά οι αποστάσει ότι θα δηλευκανθεί η υπόθεση. Ε. Δεν είναι καραμπινάτη Δεν. Δεν δολοφονία. Ήδη η εταιρεία το άφησε ότι θα φτάσουμε στα αίτια. Εγώ παρακαλώ την οικογένεια να του μαδίσει. Να του μαδίσει και μετά α κάνει τα λεφτά. Ό,τι τέλεια. Α τα πάει κιόλα. Γιατί βγαίνουν και μαλάκε και λένε πήρανε λεφτά λέει, για το θύμα. Α κάνει ό,τι θέλει μετά. Αλλά παρακαλώ την Τη οικογένεια, να του μαζί 3-4 εκατομμύρια άκια. Άνετα. Λοιπόν, να σου πω κάτι αποστολή με αναμπαζέ.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 Στα ξενοδοχεία λοιπόν και μου είχε υποσχεθεί ότι θα βάλουμε τον έρωτά μα σε μια πολίτα. Εγώ πέρασα το ελληνικό, έχουν περάσει 5 χρόνια από το 19 περίπου. Βλέπω κάτι γερανού μόνο και κάτι μπάστα. Με αναπέζει, γιατί πού θα γίνει η πολίτα, Δεν είναι αυτό που νομίζει. Προσπαθώ για το καλύτερο. Γιατί να ορίσει, ψηφίσαμε με για να προχωρήσει η ανάπτυξη και δηλαδή κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Ε, εμένα θυμάμαι, μου είχε πει ότι είχε μιλήσει προσωπικά με τον Άδωνη και σου είχε πει ότι τώρα το επένδυση του ελληνικού θα πάει ή τη το πει μετρητή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 Ναι, γεια σα. Γεια σας. Το ραδιόφωνο πήρα. Ναι. Είμαι πολύ ευτυχή. Γιατί? Πότε εξή. Εγώ δεν θα σα πω συγχαρητήρια. Γιατί ξέρετε τη δουλειά που κάνετε, κύριε αποστολή αν εσεί. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ θα σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σα ακούω και εγώ όπω πολλοί, πάρα πολλοί κόσμοι. Για ένα λόγο, πέραν από τη Σάτρε, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ το χιούμορ σαν άτομο και τάν, σαν Θεσσαλονικιώ. Γιατί με βάζετε σε μια διαδικασία να σκεφτό πάρα πολλά πράγματα, αγαπητέ, και εσεί και οι υπόλοιποι εκεί συνομιλητέ σα. Να είστε καλά. πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε.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 Ναι. Να σε ρε π**στη. Να δω. Α ναι, σε θυμάμαι. Τι έγινε, ξεμήτησες. Ξεμήτησες. Εσύ δεν είπες δε θα ξαναπάρεις. Τι. Θεώρισε ότι μετά από αυτήν την ξεφτήλα όντως δε θα ξαναπάρεις. Κα... Αλλά είσαι τέτοια ξεφτήλα που ξαναπήρες. Θα πει ότι θα πάρω μόνο και μόνο για να σε φτύσω. Δε θυμάμαι... Άντε βρε καραγκιόζο. Άντε βρε καραγκιόζο. Τι αντε ρε καραγκιόζο αφού Κατάλαβε πόσο μαλάκα είσαι τώρα ή όχι ακόμα. ρητορική του Κατάλαβε η... πόσο μαλάκα είσαι ή όχι ακόμα. Πε μου. Βρε μαλάκακο, δεν με αφήνει. Έχω λάθο. Τι να... να μιλήσει, Βρε καραγκιόζη. Να σε φτύσω πρώτα. Κάντε βρε νούμερο που θα με φτύσει. <σκλει> Κόρασε <έχεις> το θράσο <σκλει> να θε να φτύσει. Ηλίθιο. Κάντε ου. Θα μιλήσουμε πολιτισμένα. Τι πολιτισμένα μεσένα. Τι να μιλήσει. Κάντε βρε νούμερο. Καραγκιόζακο, πετύχατε, ρε. Συγγνώμη, γιατί έκανα αναφορά στον κύριο Κασιδιάρη που λέει και ο αρχηγό σου. Που ήθελε του ψηφοφόρου του ο Τσίπρα να τον ψηφίσουν. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Καστιδιάρη. Και στόχο δικό μα είναι αυτού του ανθρώπου που θα ψήφιζαν την uh, Χρυσή Αυγή mm -hmm. να του πάρουμε, να του κερδίσουμε. Πάρτα, μαλάκα. Ούτε οι Χρυσαυγίδε δεν σα άκουσαν στο κάλεσμα να έρθουν να σα ψηφίσουν. Αποστολή. Ελά. Ελά, καλέ, συγγνώμη. Τίτσα, τίτσα. Πίτσα, ο Στάθη, από την Πάτρα, Τίτσα θα με λε, Στάθη. Τίτσα. Hey, τίτσα, λίβδε κίτσαλα. Δεν μου λες κάτι, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα μετά από τις διαφημίσεις δικές σας παίζει το «ΑΙ Κιβωτός» το 600. «ΑΙ Κιβωτός» Ή, όχι το ακούσεις. Της, «Της εκκλησίας» είναι... Είναι όπως λέγανε παλιά «ΑΙ της Αγάπης Μαχαιριά» «ΑΙ Αγάπης Μαχαιριά» Τώρα είναι Άικη της τη Εκκλησία. Άικη ναι. Έχω μπει στη σελίδα εδώ φεστιβάλ και δεν είσαι πουθενά. Γιατί? Γιατί δεν με έχουν καλέσει γι' αυτό. δίνω τώρα Έχω μια φίλη σου που δεν το περιμένει να σου μιλήσει. Να σου πει ένα γεια. Την ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει και κάτι παραπέρα να σκεφτεί. Καλησπέρα. Ποια είσαι? Είμαι η Πέννη. Η Πέννη. Αχ, Ποια? E Muriki Ήλθει πώ θα λένε στου στόχου του άντρα μου. Πού τον βρήκε αυτό το βλαμένο. Πού τον βρήκα, αφού είναι φίλο με τον άντρα μου εδώ το άτομο αυτό Που... εδώ. Το πιο πυροβολημένο βρήκατε να έχετε φίλο. το Πιο, το πιο. Έναν κανονικό δεν βρήκατε μερίδιο. Είχε καλά φίλε με. Καλάκα. Είμαι... Πολύ χάρηκα. Εγώ πολύ και εγώ εδώ. Λέω τον ξέρω και τον εκτιμό πολύ και το γουστάρω το φίλο μου εδώ, τον αποσδόλεις. Μου αποστόρι. Μολλον έχει δίκαιρε χωρί τα μιστάκια και τα αυτά και τα ψωλιαδίστηκα. Ενώ είτε άλλο. Όχι, εδώ πέρα σχεδόν έχουμε <laughs> κάνει το ένα παιδί μαζί σχεδόν. Εδώ λέω έχουμε κάνει σχεδόν το ένα παιδί μαζί. Αχ, να κάνεις ωραία πράγματα Ελά, ρε. Έλα, τι έγινε. Πήρα ε, να κράξω άλλη μια φορά, αλλά μόλι άκουσαν τον μπαμπαρίδι, οπότε δεν μου κάνει κάτι. Πάσε ψυχούλα, ψυχούλα μου, έλα, πε μου. Να τα περάσει καλά. Και εσύ, κάθε καλό, εύχομαι, <σχελίδι> δηλαδή, τι να σου πω. Και, Και με νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το <σχελίδι> καλύτερο που θα εκτοξεύσει το κίνημα. Για να μην ξέρετε, μαυρίλα, φίλε, άστο, δεν μπορώ να κουβετιάσω. Χε, ποιο το επιθυμεί, αγάπητο πολύ, ρε. όπω η ζωή, όπω το πούλο, έτσι, εριστικά. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Όχι, κανονική αγάπη. Η Ela ja.